Τι έγινε ρε παιδιά? <φε> Μια ερωτική, αισθησιακή, αισθηματική, ρομαντική, μα απ' όλα σοβαρή εκπομπή στην εποχή της uh, The Great Greek uh, Despression... <hayır> Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι you... 101,5 make... Τι έγινε ρε παιδιά Συντονισμένες τους 101,5 είσαστε και όσοι δεν είσαστε να σας καεί το βίντεο. Κυρία μου και κύριε μου, είναι η εκπομπή Life in Style. Τι έγινε ρε παιδιά. Οpa. Ελά. Λοιπόν για να δούμε μαζί παρέα get... τι συμβαίνει στην ενδοχώρα. Στην ενδοχώρα κυρία μου και κύριε μου όπου απεργούν πάλι οι δημοσίου Αναρωτιέμαι καμιά φορά δεν ξέρω αν και εσείς το αναρωτιέστε αυτό ότι θα ήταν θα, θα ήταν το μόνο επάγγελμα που δεν έπρεπε να απεργεί ποτέ Αλλά τι να κάνουμε απεργούνε οι άνθρωποι like, Έχουν δικαίωμα στην, στην απεργία Το κατέκτησαν δημοκρατικότατα Τατά your... Κυρία μου και κύριε μου παρόλα αυτά. Εμείς ε, θα ρίψουμε την καθιερωμένη ε, ματιά στη Life in Style Τουρλωμένη ζωή μας Μουσική Τι ήθελα... Α, πριν να ρίξουμε μια ματιά στην καθιερωμένη ζωή μας ας σου πω μια ιστορία Άκου λοιπόν θα έχεις δει στα τηλεοράσια αυτό τον ανάπηρο το συμφιλιδικό το Σόιμπλε στην αναπηρική καρέκλα εκεί τον σπρώχνουνε, τον κάνουνε βγάζει όλη την κακή από τη μουτσούνα του. και αναρωτήθηκα, τι διέαλο αυτός τον βάρε, τον το σημάδεψε ο Θεός και γεννήθηκε έτσι αλλά έλα μουντε ακούστε λοιπόν μια μικρή ιστορία ξέρεις πως έκατσε αυτό στην αναπηρική καρέκλα άκου λοιπόν το 98 το 1998 η Πουργάρας ήτανε, αλλά ήτανε όπως είναι εδώ, ποιος είναι εδώ της ενέργειας και των πηγών και τα λιμπάν και τα λιμπάν Ο Παπά Κωνσταντίνος, μπράβο Τότε λοιπόν ήταν στην ενέργεια αυτός εκεί στη Γερμανία Και φυσικά καταλαβαίνεις τώρα παιδί αυτή είναι άμολη, άσπηλοι, άμωμοι, καθαροί, λευκές περιστερές Δεν τα έπαιρνα από πουθενά ε, οι τηλεφωνικέ εταιρείε βάζαν τι κεραίες του, γινόταν ένα κακό χαμό. Ένα άνθρωπο, γερμανός άνθρωπος, αρρώστησε ο άνθρωπο από τι κεραίες και άρχισε να στέλνει γράμματα στο Υπουργείο του Σόιμπλε. Έστειλε γράμματα, τον γράφανε. Ξανά γράμματα, τον ξαναγράφανε. Ξανά γράμματα, τον ξαναγράφανε. Ξανά του στέλνει ένα γράμμα, κοιτάξτε να δείτε, Εγώ αρρώστησα, θα πεθάνω, αλλά θα σα πεθάνω κι εσά καριόλιδε. Τον γράψανε. Πάει λοιπόν ο Σόιμπλε να μιλήσει κάπου, ανάμεσα στο πλήθος, είναι και ο άρρωστος, τραβάει την κουμπούρα, ξαπλώνει κάτω τον έναν ε, από τους σωματοφύλακες του Σόιμπλε και την ώρα που γύρισε ο Σόιμπλε να φύγει χεσμένος, καταλαβαίνετε, γερμανικό χέσιμο, τον παίρνει στη σποδηλική στήλη και τον αφήνει κάτω. Κατάλαβες τι γινόταν το 98 στη Γερμανία που δεν υπήρχε ούτε κρίση. Τα πήρε στο κρανίο ο άνθρωπος. Και όπως ήταν φυσικό τον άνθρωπο αυτόν, τον οποίο τον γερμανό άνθρωπο, τον οποίο είχε πνίξει η αγανάκτηση Τον έβγαλαν τι άλλο, τρελό, μουρλό, ψυχοπαθή και τα και τα Όπως και τον υπέροχο, ε, πώς τον είπαμε αυτόν τον φιλανδό, το σκιτ, μου, μουκοβικ, πώς τον είπαμε Που ξάπλωσε κάτω εκεί καμιά γοντεριά πασοξίδες, στην Φιλανδία στη, στη που το έκανε Πήγε στη φωλιά του κούκου μέσα εκεί που τους έθρεφαν στο νησί Είναι τα αυγά εκεί που γεννιόταν εκεί ο σοσιαλισμός Τον βγάλαν ζουρλό κι αυτό Αυτά που λες έτσι έκατσε στην αναπηρική καρέκλα αυτή η υπέροχη μου τσούνα Που μπήκε στη ζωή μας, την έφερε στη ζωή μας steal... Ο Γεώργιος αχ, Παπανδρέου. Λοιπόν που λες In... à, Πριν περάσω στις υπέροχες ειδήσεις που σου έχω Θέλω σου πω και ένα ανέκδοτο, άκουσα ένα καλό, θες να ακούσεις είναι δύο παουκτσίδε και συζητάνε μεταξύ του. Ρε Πρωτάθλημα! Θα πάρει ο Μπάουκ, πρωτάθλημα! Ελά ρε δουλεύει Ρε Σίγουρα σε λέω, Λέει ο. Ελά τώρα, μίλα μαλάκι ρε. ρε. θα πάρει ο Μπάουκ, πρωτάθλημα! Έχουμε μαζί, μου, μαζί μας τους 11 θεού του Ολίμπου. Ρε 12 ήτανε δουλεύει άλλο. Ποιο τον χέζει τον Άρη ρε. Απαντάει ο άλλο. Αυτά λοιπόν. Και ένα. Τι άλλο είχαμε. Τι άλλο είχαμε. Ε. Ψεκάζεσαι. Τι έγινε. Εδώ είσαι ψεκασμένος Σου ρίχνουν και λίγο από βάρο. Τι έγινε. Λοιπόν που λες Ελληνέζε μου Πανηγυρίζει η Ελλάδα είδε στις τις τηλεοράσεις χθες Κόσμο στην Ομόνια Στο Λευκό Πύργο συγκεντρωθήκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι Οι ελληνικές σημαίες κοιμάτιζαν Διότι ε, Αποφάσισαν Να δώσουν την έκτη δόση στην Ελλάδα Ναι The... Χαμός έγινε, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους color... Πανηγυρίζοντας the... Ουρλιάζοντας συνθήματα παπαδίμε, παπαδίμε, <στολίγυ> Και τα λοιπά, και τα λοιπά <στολίγυ> Αλλά τι έχετε δώσει Να, να, κι Αρα καλό. <στολίγυ> Παρακαλώ <στολίγυ> Αμάν κορνα... Ακούω κορναρίσματα Πανηγυρίζετε <Πα, πα, πα, πα, πώς πάει ναι, ναι, ναι. <Το> Ακόμα δεν είδες τίποτα ακόμα Τώρα να δεις Θα, δείτε, θα ετοιμάσουν την έβδομη <Το> Τώρα θα δεις <δείτε>, <Το> Για κορνάρετε να ακούσω Κορνάρετε <Το> Κορνάρων κορνάρων Εδώ πήρε ένας τηλεκρατής τηλέφωνο <Το> Κορνάρων εδώ γίνεται Της ανομαλίας στο κυκλίδο μας από την ευτυχία που εδόθη η έκτη δόση Φαντάσου για την έβδομη τι θα γίνει Κυρία μου, κυρία μου Σας είχαμε πει πρι, Προμηνός περίπου <Τι> Παπα μ' αρέσει αυτό όταν τα λέω έτσι Προμηνός <Τι> Σας είχαμε προϊπι, πει αρέσει έτσι καναλάρχη <Τι> Σας είχαμε προϊπι ότι το σκέδιο το σκέδιο δεν είναι αυτό που φαίνεται η Γερμανία είναι εκείνη η οποία θα νοσταλγίσει τον Μάρκο τώρα βέβαια βγήκανε μεγάλοι οικονομολόγοι διότι αν δεν είσαι μεγάλος οικονομολόγος και δει δεν βγαίνεις στα μεγάλα κανάλια να μιλήσεις ποιος σε ακούει ο Βαρουφάκης λοιπόν Βαρουφάκης ναι ο καθηγητής οικονομικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνό, παιδί μου είπε ότι η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ η χώρα που πιθανώς θα αναγκαστεί να το κάνει είναι η Γερμανία έλα ρε, βαρουφάκι πως το κατάλαβες βέβαια Ελληνέζε μου το ποιο θα φύγει όχι από το από τα, αυτά τα χρηματοπιστωτικό οικονομικά δεν θα ήταν αυτό που έπρεπε να σε απασχολεί Διότι η τελική λύση είναι άλλη Αλλά τέλος πάντων Θα στυμπεί ο στον όταν θα έρθει εδώ Να σου ομιλήξει περί επαναστάσεως Θα στυμπούν τα 120 τουλάχιστον κόμματα που θα δημιουργηθούν για να σε πάνε στις καινούριες εκλογές και η πολύχρωμη πολιτική κατάσταση την οποία σου σερβίρει Λαός, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Με συμπαραστάτες, τους δημοκρατα... δημοκράτες αριστερούς, ψαριανούς, χωμενίδιδες και τα λιμπάν, και τα λιμπάν, και τα λιμπάν. Κάνουνε προετοιμασίες για διαπραγμάτευση Νομισμάτων Πλην του ευρώ Έχουν ξεκινήσει στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες Είναι κάτι Συρώμενα Τα οποία ζηγίζονται Φελιτσιτά μομέντι Φελιτσιτά μομέντι Λοιπόν άκου τώρα Il fogo, il Υπάρχουν ρεπορτάζ που εμφανίζουν Zonata. Τις διαχειρίστριες εταιρείες Των μεγαλύτερων ηλεκτρονικών πλατφορμών Συναλλαγών σε νομίσματα e Και είναι ήδη έτοιμες e nostra... Να κάνουν παρακολούθηση εκεί στις πλατφόρμες Σε φράγκα, δυνάρια, γεν, λεκ, δραχμές Φράγκα, μάρκα, λίρες Μπομπονιέρες no τα me πάντα. No me Αλλά κι αυτό δεν είναι η τελική λύση, Ελληνάρα μου. Oh, Ειδικά για σένα. Δεν ξέρεις, μάλλον δεν ψηλιάζεσαι τι σου έρχεται. με abandona. Cuando mejor estoy, lo no όταν η uh, Financial Times Ας πούμε Ουλπαντέρα. Οι οποίες σε κάποια άρθρα Τα οποία μπορεί να με συμφωνείς Μπορεί να διαφωνείς Μπορεί να, να, να είναι εναντίον σου Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Γράφουν ορισμένα πράγματα πριν καιρό Αυτά γίνονται μετά από καιρό Μεγάλο κράχ Και πόλεμο προβλέπουν Οι Financial Times Ουκέντες. Καλά τον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών Χέστον το προβλέπει και αυτό, αλλά γιατί αυτό ξέρει πω έσεραν και την Πολωνία εκεί που την έσεραν. Κανένα άλλο. Καταστροφικέ δημοπρασίες στην Ιταλία και στο Βέλγιο γίνονται αυτή τη στιγμή. Το γεγονό το οποίο έρχεται η Ελληνάρα μου είναι κατακλυσμιαίο και δεν είναι απλά οικονομικό. Διότι, διότι, διότι, διότι Ένας λόφος ας πούμε όταν κάνει επίθεση ένα στράτευμα Δεν καταλαμβάνεται με τα λόγια Καταλαμβάνεται με τα έργα Και τα έργα είναι πόλεμος Έχουμε, πρόσεξε αυτή τη στιγμή Ένα δισεκατομμύριο πεινασμένους Και κάθε δευτερόλεπτο ένα νεκρό <Ρι> Άκου τάκ <τώρα. Ρι> Νεκρός Τακ Νεκρός Τακ Νεκρός Έχουμε Αυτό το καταλαβαίνεις ή όχι Όταν βέβαια έβλεπες τις τηλεοράσεις Το Ιράκ ας πούμε Ήτανε μακριά έπαιρνες και τα πατατάκια σου 90 τόσο ήτανε Ελληνάρα μου Τα γράφες τα παπάρια σου Το καηγέν το έχες παρκαρισμένο απέξω Και ήτανε πολύ μακριά το Ιράκ έτσι μου έρχεται να σου θυμίσω ορισμένα πραγματάκια σήμερα Λεύτε. τα οποία γινόταν στη γειτονιά σου Λεύτε. και αν αλλάξεις τα ονόματα Λεύτε. και βάλεις Παπα Κωνσταντίνου, Παπα Αντρέου, Πάγκαλος, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης ε, ε, όλους αυτούς Λεύτε. θα δεις ότι είναι ακριβώς τα ίδια Λεύτε. αυτά γινόταν και τα έβλεπες στις τηλεοράσεις λιπόσουνα κιόλας όλα. και έλεγες εμένα δεν τίποτα Λεύτε. όχι μόνο θα σε ακουμπήσει Λεύτε. Θα πονέσεις πάρα πολύ με Περίμενε μην... λοιπόν σου Γιατί όπως είπαμε Ο λόφος δεν καταλαμβάνεται με λόγια oh. Καταλαμβάνεται με έργα no estoy... Όσο και αν υπήρξαν Σε άλλες χώρες που τις κάναν μπάχαλο Μηριάδες ρουφιάνων και εθνοπροδοτών Σε άλλες χώρες μιλάμε Όσο κι αν στήσαν και τουρλώσαν το lifestyle τους Η τελική λύση ήταν να τους μακελέψουνε Θα τα πούμε γραπτός αυτά Il fogo, il di vita. Οι κουβέντες οι οποίες ξεκίνησε ο, ο Αλλή του μνήμης, αυτός Μπλέιτσι, αυτό ο υπερπατριώτη Οσιαλιστή Υπουργό, για χούνται και πραξικοπήματα που ετοιμάζονται, οι καταστάσεις στη σχολή ευλύδων που σου παίζουν όλα τα μου έδια στην Ελλάδα. Ότι οι ε, τραγούδαγαν το χουντικά τραγούδια και τέτοια Δεν είναι καθόλου τυχαίες Τα λόγια του Πώς τον λέγανε αυτόν που σούταρο Αμάρας Σαμαράς Χατζιγάκι για σταγονίδια χουντικά και τα, και τα λιμπάν Δεν είναι καθόλου τυχαία Ότι υπερπροβάλουν τα κανάλια Αυτά τα πολυμένα κανάλια Σε αυτούς που κυβερνάνε να σε ψηλιάζει και να θυμάσαι το εξής. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Μουσική Όταν από τη Σχολή Ευελπίδων κοίταξε να δεις κάτι τώρα α, για να μιλήσουμε <Τι> αυτή την ιστορία ο, ο, ο ένας μάρτυρας είναι πρωτοετής Και το παιδί το ανάγκασαν λέει Η τέταρτοετής Να κάνει κάμψεις Λοιπόν επειδή τέλος πάντων Στις στρατιωτικές σχολές αυτά Είναι όπως πλένει ο καθημερινός άνθρωπος Το πρόσωπό του να σηκωθεί Να πάει στη δουλειά του Λοιπόν Αυτό το ξεκίνησε αυτός ο, ο πρωτοετής Ο οποίος πρωτοετής Πρόσεξε τώρα Έκανε καταγγελία Ο πρωτοετής έκανε καταγγελία Χάλευε τώρα τι σοσιαλισμό Κουβαλάει στην πλάτη του ο, πρωτα... ο πρωτοετής για να... για να κάνει τέτοια πράξη Αυτά όλα Που στείνουν ειδικά με το Με το στράτευμα Δεν είναι Δεν είναι καθόλου τυχαία Μα καθόλου τυχαία όπως τυχαίο δεν είναι και το δημοσίευμα της Χουριέτ, Ότι ο στρατηγός Φράγκος, πρόσεξε τώρα, αυτόν που σούταρε ο, ο Μπιγλιέτσι Ετοίμαζε πραξικόπημα Ένα στρατηγός ρε μεγάλε ετοιμάζει πραξικόπημα όταν διαθέτει στρατό Πού άφησε στρατό ο Μπιγλίτσι και η παρέα του πριν για να κάνει πραξικόπημα ο Φράγκος Για πες μας λοιπόν Και πώς θα έκανε πραξικόπημα ο φράγκος. Δηλαδή τόσο ηλίθιος ήταν ο φράγκος oh, να, να μην ξέρει ότι την επόμενη μέρα που θα κάνει το πραξικόπημα θα είχε πάει αδιάβαστος από τους πάνω από 100.000 ουραίους που κυκλοφορούαν στην Ελλάδα με πολιτικά. Τόσο βλάκα τον περνάτε το φράγκο ή, ή τόσο βλάκας ήταν ο φράγκος. Που ήξερε ότι την επόμενη μέρα που θα, έβλε, θα έβγαινε και θα έλεγε «Η Ελλάδα» και μπλα μπλα μπλα δεν θα τον αναγνώριζε κανένα κράτος. Διότι ο ΟΗΕΝΟΣ Ηνωμένων Εγκληματιών κουμαντάρεται από εκεί που κουμαντάρεται. Και θεωρείται τόσο βλάκια στους Αμερικάνους που να αναγνώριζε μια στρατιωτική χούντα σε ένα προτεκτοράτο που αυτή τη στιγμή το ελέγχουν μέσω Γερμανίας. <Το> δεν πάει πολύ το πράμα ρε μάγκα μου. Να, να στα λέει αυτά ο Μπιγλίτς και παρέα του και εσύ να λες, ναι, και να φοβάσαι. Πολύ δεν πάει Μουσική Πολύ δεν πάει Μουσική ότι η Χουριέτ Μουσική έχει την πληροφορία αυτή. Μουσική από πού την πήρε, Μουσική από τον Μπαρμπαμίτσου, από την Κουσουβίτσα Μουσική Κουσουβίστα. Μουσική δεν το λέω και σωστά, ρε μου, είναι κουσουβίστα. Μουσική δεν θέλω, ε, τηλεσκόπη μου, Μουσική να σου θυμίσω τι έγινε στη, στη γη του Κόσιβα. Ας το λέω έτσι, uh -huh. για να μην καταλαβαίνόμαστε, στη γη του κότσιφα τι έγινε. Παρακαλώ, χωρίστε. Uh -huh. Καλημέρα. What you uh -huh. Ναι. What you Πολύ καλά θα έκανε. Ναι. <Συλίκη> και ο Τζέπτο τον καθαρίσαν. <Συλίκη> Εντάξει, είναι κι άλλα που πίσω τους καθαρίσαν, αλλά μάλλον συμβαίνει κι αυτό. Να σε καλά, ευχαριστώ. <Συλίκη> με με ενημερώνει ένας φίλος ότι πριν τον καθαρίσει ο Biglitz του φράγκο, έγινε ένα επεισόδιο με τον Τούρκο στη Λάρισα και στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ, Όπου του είπε ο Φράγκος, κοίταξε μην μου κάνετε διάφορα κόλπα, διότι δεν είμαι συμίτης να μου κάνετε καμιά ιστορία με, το, με τα ίμια. <Κι> Μέχρι να ξημειρώσει η μέρα θα σας έχω κάνει κυμαδάκι. <Κι> ο, ο Τούρκος φυσικά πήγε στο μεγάλο αφεντικό και ακολουθήσαν. Τώρα το τι ακριβώς έγινε, για το, για το τι απομακρύνθηκε ο Φράγκος και οι άλλοι. <Κι> Αυτά τα ξέρουν, τα ξέρουν καλύτερα αυτοί. Πολλά θα κυκλοφορήσουν. Εμείς θα σκεφτούμε αυτό. Με τι στράτευμα, αυτά τα τρία ε, στρατηγικά πράγματα. Με τι στράτευμα ο Φράγκος θα έκανε χούντα, ε, πού θα απευθυνόταν να, να, να αναγνωριστεί η χούντα, σε ποια διαδικασία θα, θα αναγνωριζόταν θα, ε, ως κράτος πια η Ελλάδα από Αμερικές και από... Γιατί να το κάνει η Αμερική αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Όταν το προτεκτοράτο αυτό εδώ, μέσω Γερμανίας, το πατάει με την πότα κάτω και το, το ξεζουμίζει. Γιατί, για ποιο λόγο να το κάνει. Άρα λοιπόν ο Φράγκος Δεν ήταν βλάκας να κάνει πραξικοπήματα Γι' αυτό μην, α, μην βλέπετε Πολύ Μέγκαλε Τσάνελε Και Αντένα Τσάνελε Θα σας ζουρλάνουν στο τέλος uh -huh. Θα σας ζουρλάνουν στο τέλος tá, tá, tá. Όπως επίσης uh. Δεν το έχουν σε τίποτα να το κάνουν Βέβαια αρχίσαν και παίζουν ένα σενάριο φοβούνται τρομοκρατικό χτύπημα σε μεγάλο πολιτικό. Καταρχάς δεν υπάρχει μεγάλος πολιτικός στην Ελλάδα. Να το πάρουμε έτσι, από την αρχή να το χορέψουμε. Ανθρωπάκια είναι όλοι, από τα εκτροφεία του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, παρακαλώ, εκτός από το, απ το Γιακουμάτο, το φίλο μου του Ταλιμπανέζου που είναι, και τον Αβραμόπουλο που είναι αλλούς φίλου. Δεν υπάρχει μεγάλος πολιτικός Εντάξει τέλος Ας ξεκινήσουμε από εκεί Γιατί λοιπόν το παίζουν Και αν φοβούνται το μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα Τόσο βλάκες είναι αυτοί Που θα το λέγανε Ότι φοβόμαστε για να ακούσουν οι τρομοκράτες Και να αλλάξουν σχέδια Ας το σκεφτούμε έτσι όμως στην άκρη του μυαλού Κρατήστε ένα πράγμα Ότι αυτοί προκειμένου να κάνουν τα σχέδιά τους Να φτάσουν στην τελική τους λύση Δεν το έχουν σε τίποτα Να θυσιάσουν και κανένα από αυτά τα Τα, τα, τα μοσχάρια να Και τι έγινε σου λέει τώρα και έχουν άκρα μυσι... μυστικότητα και κόκκινο συναγερμό οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτά τα διαρρεύσανε στον τύπο mm -hmm. το κόκκινο και την άκρα μυστικότητα που τη συζητάει και ο Μπαρμπαμίτσος στην Κουσοβίστα mm -hmm. το απα έτσι mm -hmm. είναι η άκρα μυστικότητα λοιπόν mm -hmm. και διαρρεύσανε αυτό από το έθνος mm -hmm. και το πήραν όλες οι φυλάδες και οι κοργοί των υπηρεσιών έπιασαν συνομιλίες, ναι βέβαια, που είναι κωδικοποιημένες και προδίδουν επερχόμενο μεγάλο χτύπημα. Ποιοι κοργοί ρε, που δεν έχετε να αγοράσετε ούτε κινητό τηλέφωνο στις μυστικές υπηρεσίες. Ποιες μυστικές υπηρεσίες ρε, ποιες μυστικές υπηρεσίες, του Αντρέα Παπαντρέου. Θυμάσαι εκείνον τον αλληλείς μνήμης με το μουστάκι, πώς τον λέγανε. Αυτές οι μυστικές υπηρεσίες. Αυτές οι μυστικές υπηρεσίες σου θέραν την πληροφορία. Ρε πλάκα μας κάνετε ακόμα. Κάτι μεγάλο. Λένε πως ο στόχος θα είναι η καρδιά του πολιτικού συστήματος. Πάπα πα. Η καρδιά του πολιτικού συστήματος δεν υπάρχει. Έχει πολλές καρδιές αυτό το πολιτικό σύστημα. Τόσες που δεν φαντάζεσαι. Παρακαλώ Μπράβο μωρέ Και τον άλλο πως το λέγανε με το μουστάκι με το, ε, Καλά ο Αρκουδέας Με το μουστάκι εκείνον που βγαίνει και παρακολουθούσε τον παπαντρέο Πως το λέγανε μωρέ only... Το μαυρίκο μπράβο <laughs> Αυτές είναι Αυτές είναι Αυτά είναι Ξαναζού. Έτσι, ξαναζούμε οι μέρες δόξης. Οι μέρες δόξης, έλα γεια, γεια. Σωστός ο φίλος. Μου θύμισε και το, τον αλής του μνήμης, Αρκουδέα και το Μαυρίκο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι γουστάρει το πετσί να τα ξαναζήσεις. Έβλεπα ένα παλιό βίντεο. Αφού το, αφού το τον έσχιστο τύπο, το Μητσοτάκουλα. Μητσοδράκουλα. Ο οποίος με πόση περηφάνεια έλεγε ότι συμμετείχε στον πόλεμο του κόλπου «η Ελλάδα συμμετείχε στον πόλεμο», έστειλε κτλ. Με πόση περηφάνεια τα έλεγε και πόσε... Και από κάτω ήταν καμιά 25, 30, παραπάνω 100 τάιζε κάτι δημοσιογράφος και ένας δεν σηκώθηκε να τον πει « Αντίλες βρε παπάρα, Ένας Η Ελλάδα... δηλαδή με τι περηφάνεια το έλεγε αυτό το έσχιστο είδο ανθρώπους. Πάρακαλώ. Λοιπόν που λες φίλε μου, άκρα μυστικότητα και κάτι μεγάλο και θα κάνουν εντυπωσιακό χτήμα στην καρδιά. Ποια καρδιά? Μια καρδιά έχει αυτό το σύστημα. Αυτό έχει χιλιάδες καρδιές και ξεπετάγονται κάθε μέρα κι άλλες. Αλλά και πάλι είπαμε, στην άκρη του μυαλού σου κράτα Αυτοί δεν έχουν δόχουν σε τίποτα προκειμένου να κάνουν τα κόλπα τους, να θυσιάσουν ε, και κάνουν από αυτά τα μουσικάρια. Και φυσικά δεν θα, εμείς τώρα δεν θα πούμε ε, τα ωραία που είπε ο Πάγκαλος. Καταρχάς ο Πάγκαλος είπε ότι οι κομμουνιστές είναι φασίστες. Η ιδέα γαναχτισμένη είναι μαλάκες. Όπως το ακούτε. Αυτή η υπέροχη μορφή η οποία εδώ και χρόνια... Εδώ και πολλά σοσιαλιστικά χρόνια κανονίζει την τύχη σου... Λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια κανονίζει την τύχη σου ήταν στη Γαλλία ενώπιον εκατομμυρίων τηλεθεατών και με το γνωστό του ύφος, ποιος ξέρει τι έχει πάλι, μίλησε στο κανάλι 5 και εκατομμύρια ε, άνθρωποι στη Γαλλία άκουσαν ότι οι χιλιάδες πολίτες που παίρνουν μαζικά μέρος της κινητοποιήσεις των αγναχτισμένον τους περιέγραψε ως ένα μείγμα από φασίστες, κομμουνιστές και μαλάκες oh, oh, Κατάλαβες τώρα Ένα μείγμα από φασίστες, κομμουνιστές και μαλάκες oh, that... Είναι τα γερόντια τα οποία κάθονται στην ουρά αγναχτισμένα να πληρώσουν τη ΔΕΗ oh, that... και τόσα χρόνια τα άρμεγε ο Πάγκαλος για να ζει ως Βασιλόπουλο και η, η πασοκοκοσυμωρία και η κοκοκοσυμωρία και όλα τα καλά παιδιά όταν τους δέρνανε τα παιδιά που δεν έχουν σόμπες στα σχολεία είναι φασίστες, κομμουνιστές και μαλάκες οι άρρωστοι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακα είναι το ίδιο αλλά θα του ξαναπούμε και αν σας κουράζουμε sorry και μαναμάν, τα γουστάρι το πετσί σας τον γουστάρετε Και επειδή λόγω ηλικίας θα αποσυρθεί κάποια στιγμή Ετοιμάζονται καινούργοι πάγκαλοι Τώρα ψαριανούς τους λένε Χομενίδιδες τους λένε Τα γουστάρει το πετσί σας τέλος Παρακαλώ Πού είσαι παιδί μου Έκλεισε το τηλέφωνο την άλλη φορά Αχα Δεν ματάει τίποτα και δεν είδαμε άλλα. Σε ποια πόλη ήρθαμε. Σε πώ Και το στρώπισα, ναι. Ναι, μάλιστα. Και τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όταν Αυτά θα τα βρούμε εδώ. Διότι δεν αργεί η ώρα που θα τα βρουν, ε. Ακριβώς, όπως το λες. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, ευχαριστώ, Αντώνη. περιγράφει μια σκηνή, ο Αντώνης. Με ένα παιδί που σκοτώσανε χθες στην πόλη Χομπ στη Συρία, το οποίο ήταν κλεισμένο με τη μαμά του ένα μήνα μέσα. στη στιανοί ήτανε δευγέναν έξω και το έβγαλε η μάνα του να πάει να του πάρει να, να φάει ένα... Ένα πακετάκι μπισκότα και τραβήξαν το πιστόλι και σκοτώσαν 10 χρονών παλικάρι πεδάκι δηλαδή <Τι> Δεν καταλαβαίνουν τίποτα σου λέω Και το θέμα είναι δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτοί <Τι> Δεν καταλαβαίνουν οι συνεργάτες τους Ντόπιοι, Ρουφιάνοι και τα λιμπάν και τα λιμπάν <Τι> Σύρε μεγάλε δεν καταλαβαίνει <Τι> Δεν το βλέπεις τι έρχεται <Τι> χάσαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο υπερκυβερνητικό χώρο www.diavgia.gov.gr ε, Η απόφαση του Γιώργου ε, Παπαντρέου Να κάνει δεκτή την παρέτηση Του Λουκά Παπαδήμου Από τη θέση του Συμβούλου Είναι γεγονός Ακούς τώρα Δηλαδή ε, Εδώ Το πράγμα ξεπερνάει το γέλιο μεγάλε Ξεπερνάει την άνοια και τη βλακεία Ξεπερνάει το ξεπούλημα τα ξεπερνάει όλα, ετοιμάσου σου λέω Θα βρεθείς εντελώς ξεβράκωτος Και αν νομίζεις το να χάσεις το 50% του μισθού σου είναι ξεβράκωμα Εντάξει μπορεί να μην έχουμε ρεύμα εκείνες τις μέρες Αλλά θα με θυμηθείς τι σημαίνει ξεβράκωμα Γιατί ένας από τους, φα... ένας από τους φασίστες, κομμουνιστές και μαλάκες, κατά πάγκαλον, είναι ένα παιδάκι το οποίο λιποθύμησε στο σχολείο από την πείνα, όχι εκείνο το παλιό περιστατικό. Χτες σοκαρισμένη η κοινωνία του Ηρακλείου, διότι απεκαλύφθη ότι μαθητής στο γυμνάσιο του νομού, Λυποθύμησε μέσα στην τάξη από την πείνα oh. Τα δημοσίευσε η εφημερίδα Νέα Κρήτη oh. Και έφερε την, στην επιφάνεια την εξαθλίωση που βίωνε όλη η οικογένεια Και πολλοί άλλοι άνθρωποι στο Ηράκλειο στην Κρήτη the a... Ειδοποίησαν τη μητέρα oh. να πάει στο σχολείο oh. Και η, η, η μάνα τότε ομολόγησε ότι όλη η οικογένεια είχε να φάει δύο μέρες Όλη η οικογένεια είχε να φάει δύο μέρες Κατάλαβες, ορίστε. Μάντμορ, μωρέ Άλλη ώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται άλλη ώρα, Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σοκαρισμένη η κοινωνία του Ηρακλείου. Σοκαρίστηκε η κοινωνία του Ηρακλείου. Ρε τι να κάνουμε τώρα. Και όπως μεταδίδει, όπως έγραψε η Νέα Κρήτη, η εφημερίδα, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό στο νησί. Hey Επειδή οι γονείς συχνά αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες hey. της οικογένειας, με αποτέλεσμα να υποσητίζονται τα παιδιά. Κατάλαβες, Πάγκαλε. Hey Θα μου πεις τι να καταλάβεις, εδώ και χρόνια. Το μόνο που ξέρεις πολύ καλά και κατάλαβες και εσύ και η λισθοσημορία σου είναι να φτιάξετε αυτή την κατάσταση και να οδηγήσετε σε αυτή την κατάσταση μια μερίδα αυτού του λαού Γιατί η Κομισιόν έβγαλε το Καστελόριζο από το χάρτη Από το χάρτη της. γιατί το έβγαλε το Καστελόριζο η Κομισιόν, για πες. Γιατί Έβγαλε χάρτη η Κομισιόν και το Καστελόριζο δεν το έχει μέσα Get Κοίταξε, δες τον καλά το χάρτη να τον, να τον αποτυπώσεις καλά στο μυαλό σου μεγάλε like... Ούτε διάθεση to... Για σένα είναι πάλι to... Παρακαλώ Τα all... to... ελληνικά to... κανάλια to... Ναι δεν το πρόσωσα, επειδή, επειδή δεν βλέπω ελληνικά καλά ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ Ναι, να το πούμε Για παρατηρήστε λέει ένας φίλος Τα ελληνικά κανάλια όταν λένε τον καιρό που δείχνουν το χάρτη της Ελλάδας Τον έχουν μέσα, το έχουν μέσα το Καστελόριζο Δεν το έχουν λέει ο φίλος Όμως επειδή καμία διάθεση δεν είχα ποτέ για κινδυνολογία μεγάλη, Καμία διάθεση, ούτε τσιμπάω Εδώ και χρόνια αν άκουγε κανένας από την εποχή του Σιμιτέκουλου αυτές τις εκπομπές. Λοιπόν ε, σου λέω αποτύπωσε τον καλά αυτόν τον χάρτη της Ελλάδας. Αποτύπωσε τον καλά και κράτα και κανένας στο σεντούκι σου α, θα μου πει δεν θα έχεις σεντούκι να τον έχεις. Αποτύπωσε τον καλά τον χάρτη. ενεργοποίησε η Ρωσία το αντιπεραυλικό σύστημα γιατί το ΝΑΤΟ NATO... πήγε εκεί Πολωνία και Τσεχία καλά σου μιλά φυσικό είναι να πάει που θα πήγαινε πριν την Πολωνία και την Τσεχία ποιος πήγε ε, πριν το ΝΑΤΟ ποιος πήγε στην Πολωνία και την Τσεχία έλα μου ντε ποιος πήγε ρε παλουγάρι μου το δουνου του κουτούτσικο κουτούτσικο ποιος εξαθλίωσε? Να τα πούμε άστορα καλύτερα Να το γράψουμε για να το έχουμε γραφτό να το λέμε μπροστά μας για Να έχουμε και τα στοιχεία Γιατί θα βρεθεί κάποιος να μας πει ε, Σε Λουμουτούκου τσιτσιρίτρια του Βλαόρθια Αλλά θα σε βάλουμε σένα να αλλάξεις τα ονόματα αυτά Σε αυτό το γραπτό Με τον εντοπίον Και θα μου πεις μετά ότι δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα Η Ρωσία λοιπόν ε, Απάντησε στο Νάτο ε, Το οποίο ανέπτυξε πυράβλους Στη Τσεχία και στην Πολωνία Ναι ναι, ναι, ναι, ναι ναι Και πήγε εκεί και ενεργοποίησε μια συστοιχία πυράβλων Και τους είπω μεντβέντευ Κοιτάξτε ότι και εμείς μπορούμε να σας πλήξουμε Εφόσον στοχεύετε τις δικές μας περιοχές Λες να ξεκίνησε ο ψυχρός πόλεμος Όχι μην ανησυχείς Για φράγκα και για εντυπωσιασμούς γίνονται αυτά αυτό, Γι' αυτό να είσαι σίγουρος Το 63% λέει των Ελλήνων φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του. Πρόσεξε τώρα. Το 63% από αυτού που έχουν δουλειά έτσι. Πρόσεξε. Που έχουν ακόμα δουλειά. Εκείνοι που δεν φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους ξέρετε ποιοι είναι. Ναι βέβαια. Φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Θα τη χάσουνε και αυτοί που δεν φοβούνται. Περίμενε. Θα τη χάσουν και αυτοί που δεν φοβούνται. Όπως σου, τελ, όπως σου το λέω Σήμερα 30 Νοεμβρίου Του Σωτηρίου 2.11 Βέβαια μετά τα γεγονότα Θα βγει ο οικονομολόγος Και ο αναλυτής και θα σου πει είδες Γίνανε αυτά Αλλά στα είπαμε από εδώ πρώτα ε, Μην έχεις αλλού το μυαλό σου Θυμήσου Ο Μπρέιδικ λοιπόν Ναι ρε παιδί, ο ο oh, Μπρέιβι oh. Που Μπουκάρε στην Ουτόγια Η Ουτόγια ήταν η φάρμα ε, Η φάρμα εκόλαψης Χειριδίων σοσιαλιστικών Εκεί Χειριδίων από αυτά τα οποία ήτανε, Θα κυβερνούσαν μετά ε, Την κατάσταση Και τη διεθνή κατάσταση εκεί Φάρμα σοσιαλιστικών χειριδίων oh. Είχε μπουκάρει στην Ουτόγια Και η έκθεση των εμπειρογνωμόνων τον έβγαλε τρελό το Μπρέιβιγκ <laughs> <laughs> και έτσι λοιπόν <μήλια> και όχι μόνο στην Ουτόγια <μήλια> και στο κυβερνητικό κτίριο στο Όσλο <μήλια> έκανε ντουο <duo -braving>. Μπρέιβιγκ <μήλια> λοιπόν τον έβγαλε τρελό και ε, επειδή εξετέλεσε ε, ψυχρό 69 θώους ανθρώπους <μήλια> <μήλια> <μήλια> <μήλια> <μήλια> <μήλια> <μήλια> There. Και τελικά Δεν θα πάει φυλακή ο Μπρέιβικ Ήταν ψυχωτικός yeah. Και συνεπώς ποινικά είναι ανεύθυνος hey, Ας αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι ψυχίατροι hey, you know. Τώρα τι νόμι έχει στο αδικό του απατηλό σύμπαν yeah. Πρόσεξε ο Μπρέιβικ Ζει στο δικό του απατηλό σύμπαν yeah. Έφτιαξε ολόκληρη κατάσταση εκεί yeah. Μελέτησε ολόκληρη κατάσταση Τόχευσε ειδική κατάσταση Ξεπάστρεψε Εκολαπτώμενους φασίστες Λοιπόν και ζει στο δικό το απατηλό κόσμο Γεια σου ρε ψυχίατρε Τέλος πάντων καλά έκαναν οι άνθρωποι το βγάλανε τρελό Τώρα θα κλειστεί σε ψυχιατρική κλινική Για να ξεκινήσει θεραπεία Καλά Εν τω μεταξύ εκείνο που παρατηρούμε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό φίλες και φίλοι είναι ότι καίγεται πολλοί κόσμος. Γιατί καίγεται πολλοί κόσμος; Διότι ο Κουσμάκης ξέχασε να ανάβει φωτιές στα τζάκια, στις ξυλόσομπες και για να ζεσταθεί τώρα έκανε ντου Δεν έχει αφήσει δέντρο για δέντρο όρθιο Δέντρο για δέντρο όρθιο δεν έχει αφήσει Ορίστε παρακαλώ <laughs> ναι, αλλά δεν θα τσιντήσουν οι άλλοι από πίσω Θα δούμε, θα δούμε Μάλλον, κατά πάσα από Θα δούμε, θα δούμε Επειδή φοβούνται, λέει Ότι θα αποκτήσει θαυμαστέ και μιμητές ο Μπρέιν Τον έβγαλαν τρελό, λέει ο φίλος Υγιάννης, ε. Αλλά μάλλον θα τον καθαρίσουν στο ψυχιατρίο Λες, ε Τέλος πάντων Ξέχασαν οι Έλληνες να, κόβουν, ε, να, να ανάβουν φωτιές, να συντηρούν τις φωτιές στα τζάκια και στις ξυλόσοπες και έτσι καίγονται τώρα στα σπίτια. Χ, χώρια του ότι έκαναν ντου, κόβουν ό,τι βρούν μπροστά τους προκειμένου να, να ζεσταθούν οι άνθρωποι και καίγονται όπως κάψαν και την εφορία της Γλυφάδας όπου έγινε ο Κριτσπέταλος. Παρανάλομα του πυρός έγινε η εφορία Βάλανε εκεί κάτι ιστορίε, βλέπω και εγώ, αμά τι έγινε εδώ. Οπόποποποπο, κάρβονο έγινε η εφορία. ωρα ε, μεσανυχτα το μπουμε εγινε εκει φωτια η ο, ο, ο Γλέτσος, ο Γλέτσος, ο Γλέτσος, γιας τον ο, ο δήμαρχος, ε, ο δήμαρχος, ε, ο δήμαρχος ε, στη λίδα. Σύντροφος Γλέτσος Είναι Δήμαρχο Και θέλει να ε, Κινείται για την υλοποίηση Ενός μεγαλεπίβολου σχεδίου Συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κίνας Στην Ελλάδα Με στόχο την προώθηση και την εξαγωγή Λαδιού και έλιά Στην Ασιατική χώρα Κατάλαβες Μεγάλε Κατάλαβες, είδες κανέναν εδώ αρτινό δήμαρχο να συναντιέται με κανένα Ρώσο όπου ο Ρώσος μπορεί να πληρώσει για ένα πορτοκάλι ακόμα και δέκα ρούβλια Ε, Όχι μωρές, έχεις συνεταιρισμούς εσύ μη γαλλί. Θα εις δω ακόμα μία λεπτά του τόνου. Του τόνου. Του τόνους. Ο στα γλέτσος, λοιπόν Κουτσά στραβά Την κάνει την εργάλη Το κάνει και γνωστό το θέμα μεγάλο Αυτά γουστάρεις μεγάλε Μη στεναχωριέσαι και μη κολοχτυπιέσαι Αυτούς γουστάρεις αυτούς έχεις Ότι γουστάρεις έχεις Ότι δεν γουστάρεις Τι στείνεις και το ρουφιανεύεις τη γωνία Έλα τώρα λοιπόν, Για να μην χάσουν λεφτά οι φαρμακοβιομηχανίες με το τζερτζελέ το οποίο γίνεται στα φάρμακα Ο ΕΟΦ προτείνει να αυξηθεί η συμμετοχή των ασθενών στα... Καταλαβαίνετε, η συμμετοχή που πληρώνεις Κατάλαβες τώρα μεγάλε Τι είναι ο ΕΟΦ Είναι ελληνικός οργανισμός Κατάλαβες Στον ΕΟΦ λοιπόν αυτοί που τα σκέφτονται αυτά Καταρχάς δεν είναι Έλληνες Και δεύτερον είναι αθάνατοι Τρίτον δεν πληρώνουν συμμετοχή γιατί έχουν φάει τον άμπακο, έχουνε πολύ φράγκο, οπότε σου λέει δεν πάει να χεστούν οι άλλοι μωρέ. <Τι> Εδώ πρέπει πια να, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις για τον υπόλοιπο λαό, πρέπει να χαρακτηρίζονται με μια ταυτότητα. Όταν παίρνεις απόφαση να κόψεις το μισθό το, Τη σύνταξη Χιλιάδων συνταξιούχων Τριακοσίων και 400 ευρώ Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεις εσύ Έλληνας Ή οι Έλληνες είναι οι συνταξιούχοι Ή εσύ είσαι κάτι άλλο Ή τούμπαλοι, ή το αντίθετο Κάτι άλλο συμβαίνει Δεν μπορεί οι Έλληνες να, εναντίον Ελλήνων να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις Προειδοποιεί το δούνου την Κύπρο Μα την επόμενη μέρα δεν τα είχαμε πει αυτά Την επόμενη μέρα Που ανατινάξανε Τα κοντέινερ στην Κύπρο Και σκοτώθηκαν οι Έλληνες Τους οποίους Έλληνες Δεν θεωρούσε Έλληνες ο Μπιγλίτς Τα θυμόσαστε αυτά Την επόμενη δεν άφησαν να κρυώσουν οι νεκροί την επόμενη μέρα βγήκαν και είπαν ότι η οικονομία της Κύπρου έχει ανάγκη από στήριξη και τε πάει το Δουνουτού. Λοιπόν τι θα κάνουν. <Κολπα> Κόλπα κάνουν και στο Ιράν και είναι όπως είπαμε και χθες η μοναδική χώρα που δίνει πετρέλαιο στην Ελλάδα γιατί οι άλλοι θεωρούν αφαιρέγκια. Και φεύγουν οι Βρετανοί διπλωμάτες. Άρον άρον φεύγουν ε, οι Αγγλίδες από το, απ το Ιράν. Γιατί εκεί κάτι κόλπα κάνουν οι Ουγγροί με τους Αμερικάνους. Συμβολική κατάληψη θα κάνει ο Δήμος της Πάτρας και φορείς εναντίον του χαρατιού στη ΔεΗ. Βαρεθήκαμε με τη συμβολική κατάληψη λέμε γι' κάνετε συμβολικές καταλήψεις και το μεταξύ δεν μπορούν οι άνθρωποι να μην το πληρώσουν γιατί τους κόβουν το ρεύμα. Γρυες, ή άλλοι οι προχθές. Πήγε και τους παρακάλεσε να πούμε στο δικαστήριο και τις είπαν... και τι είπες με τη συμβολική καταλήψη και τι έγινε, Δεν θα... τι στοκόψαν το ρεύμα της εγγύου». «Τι θα γίνει με αυτές τις συμβολικές καταλήψεις τελικά» «Θα μου πεις, στα κόμματά σας είστε, σεις αποφασίζετε, σεις πράτετε. Η Ειρήνη ή Μην το συμμετέχονται στην ε, ε, τη συμβολική καταλήψη». Πα, πα, πα, πα. Εν τω μεταξύ έγινε ένας ντόρος με εκατομμύρια δισεκατομμύρια που έχουν καταθέσει στην Ελβετία οι, οι βουλευτές και βγήκαν κάποιοι και σκίζανε τα τίνκα τους. Τα εσώρουχά τους, χίσαν τα μανά τους. Καλέ τι λες, δεν ξέραν τίποτα. Απ' παπαπα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. μεταξύ ναι αυτό ξέρει γιατί έγινε το κόλπο, έτσι. έτσι. Γιατί τα βγάλανε αυτά. Τους εκβιάζουν. Αντί αυτή αυτοί τώρα άμα πληρώσουν ένα πρόστιμο γη δεν θα βγούνε ποιοι είναι. Οπότε μαζί με το πρόστιμο, θα πού ρίξει και τόσα, κατάλληλα, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Ρίξει και τόσα και το πράγμα θα περάσει αύριο. Ε, έτσι γίνονται τα λεφτά, καναλάρχα. Θα δει τώρα, σου πούμε, αυτός εκεί που έχει, ξέρω εγώ, έχει ρε παιδί μου, κατώ δις. Και λίγα σου λέω, έτσι. Ε, πρόκειται για λίγα, λοιπόν. Μιλάμε για ονόματα τώρα. Τέτοια ονόματα. Λοιπόν, του πει, α πούμε, εδώ θα πληρώσεις ένα φόρο ένα δις. Και θα μου δώσει μένα με ένα 5-10. Ατμίλων, και αυτού είναι 90-95. Να δείχνει ψωμάκι να τρώει το τυράκι του. Κατάλαβε πω είναι αυτό. Κατάλαβε. Και αποφασίζει η Γερμανία για τι καταθέσει των Ελλήνων στην Ελβετία. Μα τα έχουν πρίξει τώρα μαζί την ιστορία. Mm. Με του Έλληνε που καταθέσει την Ελβετία. Mm. Παρακαλώ. Όχι, mm. δεν δεν το πιστεύεις, σε τίποτα Ωα, κι εμείς σκίσαμε τα τουίνκα μας, δεν το πιστεύουμε Εμείς να δεις Άσε θα ξεβάψουν τα μανά μου τώρα Άσε, παπά. Έλα Τα παίρνανε οι δημοσιογράφοι Έλα Δεν το <Marie> <ajudar> <steroiden> <Luca>, yeah, πιστεύω <ihr 'ieli> Δεν το πιστεύω, έλα Μα τι, κακούργος είσαι φίλε μου Απαπαπα, τι λέει ο άνθρωπος Λέει Απαπαπα Κανένας δεν πιστεύει ότι αυτοί Οι αγνοί, άσπλη άνθρωποι Και δημοσιογράφοι και πολιτικοί παίρναν έλα μου Λοιπόν, έκαψαν ένα σπίτι Δηλαδή φοβηθήκαν και βάλαν φωτιά Και θέλαν να κλέψουν Τι να κλέψουν το σπίτι Μια κότα Πήραν κότα, αφάνει άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνω τώρα, ελε πάγκαλε, ελε πάγκαλε. Λοιπόν, ε, μεταξύ, το χρήμα ρέει, α πλέρια. Πλέρια, δάνεια. Πάρτε δάνεια στα κόμματα. Θα, και παρενεύει η εισαγγελέα. Ναι, παρενέβη η εισαγγελέα. Δηλαδή τι γίνεται τώρα, πολύ χρήμα. Δεν μου λες. Να σου κάνω μια ερώτηση μεγάλη, όχι μια ερώτηση, να σε ρωτήσω κάτι Έρχονται εδώ διάφοροι Από τα κόμματα, από κάποια κόμματα Εκεί που πας να τους ακούσεις, διότι συμφωνείς με τις ιδέες του πάνω απ' όλα Δεν τους ρωτάς Πού τα βρίσκουν και γυρνάνε Για να μιλήσουν, για να παρουσιάσουν, για να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα Πού τα βρίσκουν Από Θέλεις να σου θυμίσω μια άλλη κατάσταση με τέτοια κόμματα και τι έγινε στο τέλος mm. Θέλεις άστο άστο Άσ' άστο καλύτερα Άσ' Λοιπόν βέβαια mm. είναι μέρος του σχεδίου τους και αυτό mm. καλώς στο παιδί mm. είναι, Μη με κλείνεις μας να σκάσω άστο λίγο mm. Να με σκάσεις δε κανένα mm. αλάρχινα μου με... mm. Το βάλες σαμέτη μου χαμέτη να με κλατάρεις mm. Λοιπόν παρέμβαση σαν και λέω Λοιπόν, για τα κόμματα που πάνε τα λεφτά <Ρι> Ναι καλά θα βρεις που πάνε τα λεφτά <Ρι> ε, Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά κυρίες μου και κύριοι Εδώ ο κόσμος χάνεται που λέμε Ο μεγάλος, ο μακροβιότερος, ο σοσιαλιστικότερος, ο ανθρωπιστικότερος Πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα σιμιτέκολος, κατά κόσμων Επιθυμεί να αποκτήσει μια ιδιωτική παραλία ο άνθρωπος Γιατί έχει ένα φτωχοκάλυβο του Αγίους Θεοδόρους Και έτσι λοιπόν σύμφωνα με, μια, με το δημοσίευμα μιας εφημερίδας εκεί στην Κόρινθο Όπου λέγεται ο πολίτης της Κορινθίας Αναφέρει ότι την περασμένη Τετάρτη ο πρώην Πρωθυπουργός Κατέθεσε αυτοπροσώπως πρόσεξε πήγε ο ίδιος ο Τη σχετική αίτηση στην Κόρινθο ιδιωτική παραλία να αποκτήσει το σπίτι του στους Θεοδώρου θέλει λοιπόν ναι, και το αίτημα ήταν παραχώρησης του Αιγιαλού που βρίσκεται μπροστά στο σπίτι του ναι, άμα δεν έχει ιδιωτική παραλία ναι, συμμετέχοντας ποιος θα ναι, και η απόφαση θα εκδοθεί σε λίγες μέρες και κατά πληροφορίες των νομικών κύκλων αυτές κι αν είναι πληροφορίες θα γίνει δεκτή η παραχώρηση και έτσι θα του φύγει και αυτού τον ανθρώπου ένα βάρος να έχει την ιδιωτική του παραλία sunny, να μην τον πλησιάζει η πλέμπα money, στο Πασόκ τι έγινε πλακώ όλοι οι αρχηγοί Καλά τώρα, δεν ασχολείστε με το Ραγκούσι θα είμαι, Δεν θα είμαι αμέτωχος, λέει, στις διεργασίες που θα ανοίξω στο Πασό that... Καλά, ήταν να διορίσεις κανένα κουνιάδο, και... Κυρίες μου και κύριοι μου και αγαπημένα μου παιδιά Το τι γίνεται στη Λιβύη δεν το βλέπετε ουσιαστικά Δεν το βλέπαμε εκτός κάποιων πληροφοριών οι οποίες έφευγαν από τη χώρα Βλέπαμε ότι ήθελε το Νάτο και οι σύμμαχοι του Νάτο Και οι Αμερικάνοι κλπ μεταξύ των οποίων και ο Παπαντρέο Η Λιβύη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις ορέξεις στα χέρια των ωρέξιων δολοφόνων μισθοφόρων, οι οποίοι έχουν κατακλείσει τη χώρα για να φάνε. Αυτό γίνεται πάντα σε αυτές τις καταστάσεις. 7.000 περίπου κρατούμενοι αυτή τη στιγμή είναι χαμένοι στη Λιβύη. Κρατούνται χωρίς να έχουν πρόσβαση σε καμία είδους νομική διαδικασία. Αυτά είναι μερικά, αυτά είναι μερικά από τα επίσημα στοιχεία, φαντάζω τώρα από τα ανεπίσημα τι γίνεται. Ενώ το αίμα δεν σταμάτησε να ρέει εκεί και ούτε να σταματήσει, μέχρι να μοιράσουν τα ημάτια αυτού του λαού. Διότι όπως αποφάσισαν οι, οι αφέντες της περιοχής, έπρεπε να ενταχθεί στην Αραβική Άνοιξη, να σφάξουν τον κόσμο, παρακαλώ. Δεν μπορώ, πρέπει να γίνω κακός του τέλους Ο Πρόεδρος Σπίδος της Α, θα στείλει, μάλιστα, μάλιστα Άρα λοιπόν τα έχουνε και δεν τα έχουνε Φταστεί, θα στείλει Μόνο τα κακά βλέπω ρε, τα καλά δεν τα βλέπω. <laughs> Τι να κάνουμε, ευχαριστώ φίλε μου, γελάμε και πικρά σε αυτές τις ιστορίες. Οι λαοί λοιπόν, ε, ποτάμι το αίμα στις ωρέξεις μισθοφόρων, οι οποίοι τρέχουνε σαν τους γήπες να γλύψουν το κόκαλο. Το μοίρασμα που κάνουν τα μεγάλα αφεντικά Και όπως μου είπε ο Αντώνης Ο πρόεδρος της Συρίας Τώρα έχει και πρόεδρος στη Συρία Προσφέρθηκε να στείλει βοήθεια στους επαναστάτες στη Συρία Άκου τώρα Βρήκε μια χώρα μπάχαλο Υποτίθεται Αλλά βοήθεια θα στείλει στη Συρία Αυτά τα κόλπα Τα κόλπα τα οποία Παλαιά έβλεπες στο Ιράκ στην τηλεόραση τα βλέπες εδώ γύρω στα Βαλκάνια, στην τηλεόραση. Τα βλέπες στη Συρία, στη Λιβύη, στην τηλεόραση. Και ποτέ κοντά σου, μεγάλε. Παρακαλώ. Μας βόλευε που ο κόσμος ήταν μακριά. Πολύ σωστό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας βόλευε να κλείσουμε με αυτή την φοβερή παρατήρηση τηλεακροάτου Μας βόλευε που ο κόσμος ήταν μακριά μας Τώρα που έρχεται κοντά μας ο κόσμος Θα φας καλά Θυμήσω την ώρα που το λέμε από εδώ Θα φας καλά, πολύ καλά Κυρία μου, κυρία μου Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Θανάση Εις τους 101,5 Μείνετε κοντά μας στους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας και για τις έξυπνε παρατηρήσεις σας. Να είσαστε πάντα πολύ καλά, μα πολύ καλά. Γεια και χαρά σας.